Αναγκαστική απαλλοκλείωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να τη στιγμή να ισοπετώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλαπα. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανή που Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σα ημέρα, κυρίες μου και κύριοι. Καλή σα ημέρα. Το είπα δύο φορέ, σαν μερικού ε, πρώην που έγιναν τώρα πολιτικοί. Καλή σα ημέρα, λοιπόν, τρίτη φορά. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5. Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε καμιά ωρίτσα παρέα πάλι και σήμερα. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι, εσείς μπορείτε στο 2681-4060 Επαναλαμβάνω, 2681-4060 Να μας λέτε τα ωραία σας, να μας κάνετε τις ωραίες σας παρατηρήσεις Και να ακούμε τέλο πάντων την τρυφερή φωνούλα σας Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν μου, Έχουμε διάφορα, μισό λεπτό Γεια σου Έφη από το Μενίδη, από τα Σαχαρνάς, γεια σου Στάθη από την Κυψέλη, γεια σου Κώστα από την Κουζάνη, το Ράδιο Γιώνης, γεια σας όλοι οι φίλοι οι οποίοι ακούτε και μέσω Ιντερνεδίου, να είστε καλά και ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Κυρίες μου και κύριοι, θα διαπιστώσατε από ότι... Ε, με στην καλή χαρά που είμαστε όλοι τέλο πάντων, με το μοίρασμα αυτών των δισεκατομμυρίων Χθε θα παρακολουθήσατε το θέατρο ε, γιατί αυτοί παίζουν εκεί πέρα έτσι. Μια τροπολογία την ο ένα, την απέσυρε ο άλλο τέσσερι-πέντε φορέ. Ο Υπουργό με τον αναπληρωτή, ο Υπουργό νεοδημοκράτης με τον αναπληρωτή Πασόκο, ε, κυβέρνηση, τη βάζαν τη βγάζοντα την τροπολογία. Τώρα να σου πω τι αφορά η τροπολογία πλάκα έχει. Να σου πω τα ονόματα του πάλι πλάκα έχει. Είναι, αυτοί είναι οι. Πώ θα του πούμε τώρα. Οι πρωταγωνιστέ τη παράσταση. Την πηγαίναν, τη φέρναν την τροπολογία. Παίζανε τέλο πάντων. Ε, Παίζανε. Και εμεί δεν θα πούμε πάλι το τετριμένο να σα κουράσουμε την ώρα που πεθαίνει ο κόσμο. Την ώρα που αυτοκτονεί. Οι νεκροί από τη γρήπη χθε φτάσανε του 104. Προχθές είχαμε 101. Χθε φτάσανε 104. Δεν θα σα πούμε αυτό να σα κουράσουμε. Την ίδια ώρα λοιπόν διορίζανε. 77 χρονο, πρώην βουλευτή της ε, Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο εκεί σε, σε έναν οργανισμό περίθαλψης και άλλον έναν πρώην, να σας δω και τα ονόματα να σας τα πω, δεν έχει σημασία όμως, πρώην βουλευτή Πασόκο, τον διορίζανε στον Ουκανά πρόεδρο. 77 χρονών αγαπητέ μου, αρούκοτος, αθάνατος δεν υπήρχε Έλληνα άλλος, να, έχει, να ξέρει πέντε κολυβογράμματα, να έχει κάνει πέντε... Οι δικαιωμένε, ξέρω εγώ, σπουδέ εκεί πέρα να τον βάλουν πρόεδρο. Όχι το, το 77χρονο ραμολιμέντο των οικογειραίων. Πήγε να με σκοτώσει και ένα οικογειραίο σήμερα, Πουρνό Πουρνό. Ερχόμενο εδώ να με Σούζα με το παπάκι. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, την ώρα λοιπόν που διαδραματίζονταν όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι χθε, για να σου δείξει πόσο πατριώτη είναι ο ένα και πόσο κόπτεται για τα δικαιώματά σου άλλο και άλλε τέτοιε τρίχε κατσαρέ, λοιπόν. Την ίδια ώρα διόριζαν ε... <χει> τα δικά του παιδιά. 77 χρονώντερε. Του, του έχουν ρίξει και το λάδι στα μάτια, Μιλάμε. Του έχουν βάλει και την πετσέτα. Έχει πει ο παπά στο ιστόπων χλωρών. <χει> <χει> <χει> Πάπα, κακιά κουβέντα είπα. <χει> Οδύρονται οι συγγενεί μέχρι να ανοίξει η διαθήκη να οικονομήσουνε. Ξέρει τώρα, και αυτοί τον διορίζουνε, ρε μεγάλε. Τον διορίζουνε. Δεν ρουκώνουν, σου λέω. Τι ψάχνεις ρε φίλε <σίλει> Τι ψάχνεις να <από> πούμε <σίλει> Τι ακριβώς ψάχνεις ήθελα να ξέρω <σίλει> 77 χρονών Το διορίσαν το παιδί χθες Γιατί έχει και ένα μέλλον μπροστά του <σίλει> Κατάλαβες Άντε και να παντρευτεί να πάρει και την κοπέλα Καλά Στέφανα Πρώτα <σίλει> <σίλει> <σίλει> <σίλει> <σίλει> Καλά Στέφανα λοιπόν να πάρει και την κοπέλα να αποκατασταθούν Άντε και καλούς απόγονους. Ας, ας, ας, Καλούς απόγονους να πάρει και την κοπέλα Λοιπόν αυτά συμβαίνουν μεγάλε Ήτου μεταξύ τώρα φαντάσου εσύ Περίμενε κάτι να κάνουμε για να τσιγάρω μπαφιάς σαν... Ούτε ψήλω στον κόρφο Δηλαδή σκέψου τώρα να ήσουν στη θέση του Πούτιν το φαντάζεις αυτό τώρα να σου πέσει το Πούτιν Τώρα ποιος ξέρει Πού είναι στιαγμένος και κρυμμένος Ο Πούτιν Απα, Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τελώς πάντων Γιατί πήγε και ο πολεμάχος τώρα σου λέω. Τα λέγαμε χθες ο Σαμαράς πάνω Για να στιάξει τον Πούτιν και αυτό να του κάνει Κυρώσεις τι σου κάνω ρώσε μου Τρελανέ με τρελανέ με κάνε μου κι άλλες κυρώσεις Ο Σούλτς λοιπόν Ο Σούλτς Ο Μάρτιν ο Σούλτς ο αδερφοπιτός εδώ τη ελιά του, του κουρέλι ναι στην έναρξη κορυφής της ΕΕ με αφορμή τα 100 χρόνια από την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου πρόσεξε τώρα έτσι μας ρίχνει και ελαφρά τρομοκρατία δηλαδή, λέει κάτσε να σας φτιάξω λίγο μπου μας κάνει μπου μας είπε ότι η Ευρώπη ακούστε τι μας είπε ο μεγάλος εγκέφαλο Απειλείτε με πόλεμο Λόγω Κρυμαίας Μεγάλε Η κρίση λέει στην Κρυμαία Αποτελεί μια μεγάλη απειλή Για το σύστημά μας Της ευρωπαϊκής ασφάλειας Της δημιου... ε, δημοκρατίας Το οποίο δημιουργήθηκε Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου Έλα ρε results Και λέω και τώρα τι... Από πού να πούμε κινδυνεύουμε Από πού κινδυνεύουμε από πού κινδυνεύουμε <Τιζεύε> Πάντως ε, για να λες τέτοιες παπαριέ μεγάλε Πραγματικά το μεροκάματο είναι Χοντρό το μεροκάματο έτσι Παρακαλώ <Τιζεύε> Όχι δεν λέει το σύστημα <Τιζεύε> της ευρωπαϊκής ασφάλειας Για να, ολο, για, για να ολοκληρωθεί το δεύτερο θα έλεγα εγώ mm. Ναι. Mm. Ε, τώρα και εσύ να πούμε αμάν με τα ψηλά γράμματα μη με φτιάχνεις να πούμε πρωί πρωί τηλεκτροατά μου μη με φτιάχνεις πρωί πρωί ή με πούμε να πούμε φτιαγμένο το ταλέμπορο λοιπόν σκιάξω ρε σκιάξω ότι υπάρχει απειλή για το σύστημα της ευρωπαϊκής ασφάλεια το οποίο δημιουργήθηκε στο λέει ο Σούλτ στο λέει ο Σούλτ θα το πάρει και ο Μπομπούκος εδώ τα γνωστά τα γνωστά νοικοκυρόπουλα ξέρεις εσύ τη δουλειά σου ε, Δεν μου λέω ρε μεγάλη Α εκεί λοιπόν όπου τέλος πάντων πήγε και ο πολέμαρχος Πετάχτηκε σαν τη βούρτσα μες τα λάχανα Ξέρεις και τι είπε τώρα ο πολέμαρχος Για το Σαμαρά σας, λέω τώρα Η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στην Ουκρανική κρίση Όλοι μαζί ενωμένοι προχωράμε Προ περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη Όπως το λες, μεγάλε Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη Για τα αφεντικά Και τους υποτακτικούς Προδότες σε κάθε χώρα Σαν την πάρτι σου Μαζί με τους, με τους παλαμακιστές σας δηλαδή Και όλα αυτά τα σούργελα Τα οποία Με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό Δεν βρίσκω υπιότερο Τα οποία πιστεύουν Ότι αυτός ο φασισμός Αυτός ο φασισμός Αυτός ο ναζισμός Μπορεί να προσφέρει ένα αύριο Σε ένα ανθρώπινο όν Σε ένα ανθρώπινο όν μιλάμε τώρα Έτσι Το οποίο λέμε κάπου στην άκρη του κρανίου του Έχει μια φυσαλίδα Ελευθερίας Και δεν σέρνεται από τη μύτη Από το κάθε σουργελο Υποτακτικό που τον παίζει, το παίζει η πατριώτης <ΛΣ> Λέμε ρε παιδί μου Θα σου κάνει ο Σαμαράς ενωμένος τώρα Προχωράει ο Σαμαράς ενωμένος, Προς περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ωρμα Σαμαρά! Κοίταξε! Εκείνος ο ταλέπορος, πώς τον έλεγαν, ο, ο στρατηγός παλιά που, που είχε κάνει μια χούντα εδώ στην Ελλάδα... Δεν ξεχνάω, θα το θυμηθώ τον Που είχε πει αν ήξερα με ποιους έχω να κάνω θα τους κυβέρναγα απολογίας, δεν είχε άδικο τελικά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο κονδύλις λέει. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι, να σε καλά να πούμε σε βλέπω, βλέποντα τα ανακλαστικά σου Τσάτ πάντα Ούτε σαμαρά στην ε... Στη σύναξη να σου ναι. Τσάκ, περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη Όρμα μεγάλε Όρμα μεγάλε Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη για τους αρρώστους μας, για τα σχολεία μας, για, τη... για την κοινωνία που τα νιώθει αυτά, έτσι. Γιατί είπαμε στην Ελλάδα υπάρχει και μία, ή περισσότερη μεγαλύτερη, ελέμε τώρα, μου, η λέμε τώρα, η οποια δεν νιώθει τίποτα. Μιλάμε για αφασία. Μιλάμε για τόσο χοντρό πετσί, ούτε ο υποπόταμος δεν διαθέτει τόσο πάχο, Ούτε ο πάγκαλος, στο πω ρε τίποτε, δεν καταλαβαίνουν Χριστό τίποτα. Ρε αμάνουβα, τίποτα σου λέω. Το κόμμα μας να είναι καλά, ε, τω μεταξύ κυρία μου και κυρία μου, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σου λέω 104. Φτάσαμε σήμερα και έχουμε κι άλλως 80 στην εντατική. Κάτι τέτοιο από την γρήπη. Είναι τραγικό, είναι τραγικό να βλέπεις τη σκηνή ορίστε. Καλά. Να σε καλά παιδί, να σε καλά παιδε. Είναι 86 χρονών μου έπρεσε ο, βουλ... ο που διορίσαν Εγώ εντάξει είναι νεότερο το παιδί Του φαγαραμπούμε 10 πόσα χρόνια Κατάλαβε, κατάλαβες Αυτός λοιπόν δεν τούχουν Αυτός έχει σαπίσει. δεν Δεν έχουν βάλει απλώς λάδι και πετσέδα στα μάτια Εξαπίσει, έχει, έχει βρωμήσει μες το φέρετρο και τον διορίζουν Παρακαλώ Να κάτσω να του πάρω έναν-έναν, τον Βεργίνη, τον πρώην βουλευτή Λευκάδας που είναι στο ΓΑ πρόεδρος και κόβει τι συντάξει. Είπα να μην του πάρω έναν-έναν, ρε Μεγάλη. Άιτε και να του πάρω έναν-έναν. Και τι έγινε, δηλαδή. Έχει την εντύπωση ότι αν κατέβει ο Βεργίνη αυτή τη στιγμή ή αυτό που είναι 86 χρονών που έκανα εγώ και τον είπα 77 και έρθει εδώ και τάξει καθρεφτάκια δεν θα τον παλαμακίζουν. Δεν θα τον παλαμακίζουν. Γέλαγα χθε να πούμε, ξυπατώθηκα στο γέλιο ένα. Δημοσιογράφο, ξέρει από αυτού που ο κόλο του έχει μπαμπάκι, δεν έχουν βγει από το γραφείο, έλεγε, μα δεν είναι δυνατόν, έλεγε, να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο για το γάλα οι βουλευτέ, α πούμε, τη Υπήρου και μετά να πάνε κάτω να του. τη το, Θεσσαλία, που είναι οι κτηνοτρόφοι, τέλο πάντων, και μετά να πάνε στην περιοχή του. Τι λε, Ρε μεγάλε. εδώ ψηφίσαν άλλα κι άλλα, εδώ μιλάμε και ήρθαν. Και όχι απλώς δεν τους ρίξαν μια ροχάλα. Τους, τους έχουν στα καφενεία και τους κυρνάνε κιόλας και τους γλύφουν για μια θεσούλα. Πλάκα μας κάνεις κι εσύ ρε δημοσιογράφε. <Κι> Πλάκα μας κάνεις. <Κι> Δη μας κάνεις βλάκα κι εσύ τέλος πάντων. Βέβαια η εικόνα. Σου λέω να μην τους πιάσω έναν τώρα τώρα βεργίνηδες και τέτοια. Ου, έχει πράγμα ο Μπαχτσές, είπαμε τώρα. Τη στιγμή λοιπόν που σου λέω τα όλα τα άλλα έχουμε 104 νεκρούς από γρήπη και άλλους 80-90 στην εντατική πήγε ο Σαμαράς και σέπιανε μια ανατριχύλα να βλέπεις αυτές τις καρικατούρες τα δίποδα τους Ευρωπαίους ηγέτες να του δίνουν συγχαρητήρια για τη δουλειά που έκανε του δίναν συγχαρητήρια γιατί δολοφόνησε μια μερίδα του λαού εδώ που ο οποίος Ζου, ζει σε αυτό το γεωσύστημα Όπως μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ Που αποκαλείται Ελλάδα Του δίναν συγχαρητήρια Καταλαβαίνεις ήταν, ήταν ανατριχιαστική η εικόνα μεγάλη Δεν μου λέτε ρε Ρώσ Και πήρε ταυτή μου Για κάτσε να πούμε πήρε, Τι πήρε ταυτή μου Ότι τώρα που προσαρτήσατε την Κρυμαία Θέλετε να της αλλάξετε και το όνομα Και επειδή το Κρυμαία είναι Ταταρικό α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, Ναι και να το κάνετε, λέει, Ταβρίδα. Δεν κατάλαβα, κύριε Ρώσε μου. Αν καλά κάνει, λέει ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο και σε σκιάζει. Θα πληρώσει. Άμα θε, το Ταβρίδα, θα πληρώσει. Τι είμαστε εμεί εδώ να Όλα είναι ελληνικά, δεν το έχουμε ξαναπεί. Όλα είναι ελληνικά. Και Κίνα είναι ελληνική και όλα είναι ελληνικά. Λοιπόν, θα, θα, θα πληρώσει. Ντάγκα, Ντάγκα. Μάλιστα, να σε στείλουμε και στον Νταϊπέδ να κανονίσει και τι μύζε εκεί για τα παιδιά. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Κοίτα να δει. Η Ρώση Και η Ρωσία είναι ελληνικό όνομα Όλα είναι ελληνικά όνομα Chavo. Και ο Πούτιν ελληνικό όνομα είναι oh. Ναι είναι, το... είναι κομμένο Ήταν πόντιο τον λέγανε Πουτανίδη oh. <laughs> Δεν διαγίνονται αυτά ρε Έχουμε λαλήσει oh. Έχουμε λαλήσει σου λέω Έχουμε λαλήσει oh. Λοιπόν Ήρθε η ώρα Ήρθε η ώρα για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέμε Λοιπόν ε, Να φύγουμε από τη Σουργελιάδα Και να σας πούμε Και τα σοβαρά Αυτά τα οποία όπως τονίζουμε πάντα Δεν θα σας πούν τα κόμματά σας Δεν θα τα παίξουν τα μεγαλοκάναλα Τα μικροκάναλα Οι εφημερίδες Δεν θα τα δείτε γραμμένα πουθενά Ακούστε λοιπόν Ακούστε αν θέλετε Αν δεν θέλετε εκείνο σα Το δημόσιο για το ελληνικό δημόσιο μιλάμε και οι ιδιώτες θα μπορούν, προσέξτε δώστε βάση να νοικιάζουν εργαζόμενους μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας να το επαναλάβω το δημόσιο το ελληνικό δημόσιο και οι ιδιώτες θα μπορούν να νοικιάζουν εργαζομένους να νοικιάζουν θέλουν δουλειά ρε παιδί μου, νοικιάζουν εργαζομένους εντάξει, μέσω εταιρι... εταιριών προσωρινής απασχόλησης με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας ακούστε τώρα αυτούς τους ταλέπορους σκλάβους θα τους... τους εδώ που δουλεύει για αυτούς ο Σαμαράς και όλοι οι άλλοι θα τους κρατάνε για τρία χρόνια το μισθό θα τον πληρώνει το περιβόητο ΕΣΠΑ και θα απολύονται χωρίς δικαίωμα αποζημίωση. Ο άμεσος εργοδότης είναι η εταιρεία απασχόλησης. Εσύ ως δημόσιο ή επιχειρηματίας θα νοικιάζεις το σκλάβο για όσο θες. <σχεδίδι> Είδες κανένας, ενημέρωσε κανένας τίποτα, κανένας αριστερός για το λαό και το... το... το... το... <σχεδίδι> Αυτή λοιπόν είναι νομοθετική ρύθμιση και ξέρεις πολύ καλά ότι τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις περνάνε βράδυ και σε νομοσχέδια α πούμε για την προστασία του του λάχανου Βρήξε, ορίστε. Έλα φιλάω. Απουκεντάκι, το κουμπίτά. Μράβη, βράδυ, Λέγε με όπως πει να σε καλό. Ελένη, λόλα τα κάνω όλα καλά, σε καλά Να' σε καλά φίλε Την καλημέρα έχει η από τον θαυμαστή σου Έχεις όπως είπαμε δύο θαυμαστές Φίλοι. Λοιπόν κοίτα να τώρα. Αυτή την ρύθμιση Την προωθεί το Υπουργείο Εργασίας Αφήνουμε τους 30, τα 36, 36 μηνών συμβόλαια χωρίς αποζημίωση Βάλε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους, ας ασέ το κόλπο όλο και τα, τις μάσες που θα κάνουν από το ΕΣΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα αυτοί οι σκλάβοι λοιπόν για 36 μήνες είναι πραγματικοί σκλάβοι τους έχουμε τους κάνουμε ό,τι θέλουμε ψηφίζουν ό,τι θέλουμε και το πάμε το, τον παπόρο εκεί που θέλουμε πρόσεξε μεγάλε 36 μήνες θα νοικιάζεις εργαζόμενο και τον σουτάρεις χωρίς κανένα δικαίωμα χωρίς καμία αποζημίωση χωρίς τίποτε βέβαια τώρα αν αρχίσουμε να λέμε τα τετριμένα, ότι χυθήκαν αίματα για τα εργασιακά δικαιώματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών του εργαζόμενου να έχει αποζημίωση να έχει ασφάλεια να, να, να. μάλλον γραφικοί είμαστε έτσι δεν είναι γραφικοί δεν είμαστε καταλαβαίνει καταλαβαίνεις που τη φτάσαν την κατάσταση Αυτά σου κάνουν την ώρα που γελάς εσύ to Παρακαλώ All the, All the They watch the, the heroes Φίλε μου, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Ε, εξήγηση και ανάλυση εδώ δεν χρειάζεται. Έτσι. Εδώ το πράγμα βρωμάει από μόνο. Εδώ μιλάμε με αυτές τις ιστορίες τις οποίες κάνουνε και με την υπόθεση ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα και παρατάξεις τα οποία κόπτονται για τον εργαζόμενο δεν μιλάνε Κάνουν τον μπεκύψιλο κομμένοι αλλά τεχνιέντος το παίρνουν χαμπάρι μετά από πολύ καιρό αφού αυτά έχουν περάσει, έχουν υπογραφεί και κατεβάζουν 10 κάτω με ένα πανό Εδώ το πράγμα βρωμάει πάρα πολύ Εδώ το πράγμα βρωμάει πάρα πολύ Αυτό είναι μια επέκταση ουσιαστικά των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται σήμερα με τους Δήμους και τα τρώνε χοντρά απαξάπαντες με τα σκλαβοπάζαρα των πεντάμενων και τέτοια και για τα οποία ποτέ μιλάει κανένας ε, κοπτόμενος για τους εργαζόμενους εδώ λοιπόν εδώ λοιπόν μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα αυτό το πράγμα θα επεκταθεί και θα μετατραπεί μετά σε όλη την κοινωνία σε όλη την κοινωνία τι σημαίνει η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης τι, ακρι, τι, τι, τι σημαίνει δηλαδή στα στερήσαν όλα κάποτε φώναζαν εδώ να πούμε κάποιοι κοπτώμενοι το ιερό δικαίωμα της εργασίας ποιο ιερό δικαίωμα ρε μεγάλε ποιο ιερό δικαίωμα Ποια εργασίας νοείται εργασία αυτή εγώ δεν σου λέω για να ζήσει άνθρωπος για να επιβιώσει άνθρωπος τι σημαίνει εταιρεία προσωρινής απασχόληση που νικιάζει ανθρώπους νικιάζει το σε εσένα ως μία έχεις δεν έχεις ειδικότητα να πας ξέρω εγώ να κάνεις μια δουλειά και το δυστύχημα εδώ δεν είναι ότι συμμετέχουν οι κακοί εργοδότες το δυστύχημα είναι ότι συμμετέχει το επίσημο ελληνικό κράτος αυτό που σε κυβερνάει, αυτό που δημοκρατικά ψηφίζεις και, και το γεννιέται πάλι το ερώτημα ο σκλαβοπάζαρος αυτός εδώ πως να τον πω τώρα. Αυτό ο άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα Στηρίζει αυτή την κατάσταση στις κάλπες Στηρίζει αυτή την κατάσταση στις κάλπες Και είναι αυτό αντιμετώπιση της ανεργίας Και είναι αυτό ανάπτυξη Και είναι αυτό αυτά που μας λένε μαροβενιζέλη και τέτοιοι Ότι θα βγεις από την κρίση το 2020 και το... Ποια κρίση να βγεις και από πού Α Με... σου λέω εγώ και βγήκε από την κρίση με αυτή την κοινωνία θα είσαι ευγαλμένο από την κρίση. Με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Με ανθρώπους ρε πρόκειται για ανθρώπους ρε. Ούτε το κουτάβι του δεν νοικιάζει ο άλλος για τη φύλαξη ενός σπιτιού. Το καταλαβαίνεις. Πρόκειται για ανθρώπους. Και εδώ στα λένε μεγάλε ταρατατζούμ ταρατατζούμ και τους παλαμακίζεις. Και φυσικά μιλάμε ότι με τη λήξη του συμβολαίου ο δικαιό ο σκλάβος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ορίστε Ξέρω εγώ, τι να σου πω τι να σου πω τι να σου πω πραγματικά η απορία σου είναι απορία μου Δηλαδή οι γονεί αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία θα βγουν αύριο μεθαύριο στην παραγωγή ή είναι στη δουλειά κοιμούνται ήσυχοι επειδή έχουν αυτοί εξασφαλισμένο ένα μισθό, κοιμούνται ήσυχοι ότι το παιδί του θα μπει και αυτό και θα παίρνει το μισθό του. Τι σκέφτονται ακριβώ αυτοί οι γονεί οι οποίοι διαθέτουν παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να μπουν προ ενοικίαση για να εξασφαλίσουν ούτε πια επιβίωση. Ποια επιβίωση, για ποια επιβίωση μιλάμε Για ποια επιβίωση μιλάμε Κι όμως Αυτά συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο Μεγάλη Άσε τώρα τα καλαμπούρια Και άσε τις παραστάσεις Τις οποίες Παρακολουθείς Στο αποτελεράσεων Για τους γνωστούς λόγους Η πραγματικότητα λοιπόν Είναι μία Αυτά γίνονται Εδώ τώρα σήμερα Λοιπόν, εκτός από τα άλλα, έπρεπε σύσσωμος η αντιπολίτευση να τα έχει κάνει λαμπόγιαλο με αυτά που προωθούν. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, τι ακριβώς, τι ακριβώς κάνουν εκεί μέσα. Δεν μπορεί να λες στους, στους βουλευτές συμβαίνει αυτό και να σου λένε δεν το γνωρίζω. Τι γνωρίζεις τελικά, ρε μεγάλε τι, Για ποιον ακριβώς λόγο είσαι εκείνα. Έχουν μεγάλε αλλάξη πάντα, δε... Δεν μπορεί να... Λες κάποια στιγμή δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα οποία... Αυτά τα οποία ακούμε, αυτά τα οποία γίνονται Λες δεν μπορεί να συμβαίνουν και όμως συμβαίνουν. Παρακαλώ. Έχουν λόγο αντιπολίτευσης, χαίρονται που περνάνε, έχεις σε δίκιο φίλε Δεν θα υπήρχε λόγος αντιπολίτευσης Αν δεν είχαν αυτά Δυστυχώς φίλε Αυτά Αυτά συμβαίνουν και απ' την άλλη, έχουμε τους παπαρολόγους, παρακαλώ. Μα μα μα μα είναι ένα μα μα ρε σίγε. Σίγε. <σίγε> <σίγε> Είναι καλά όλα. άμπρα. Σήμερα <σίγε> είναι και εκεί της μητέρας. Α, Να σε πού στο κάτω είναι Γιατί δεν ξέρω, είναι και γόρια η ηλικία της Α, ωραία, ωραία μου, θα το κάνω Να σε καλά, να σε καλά Να καλά, σε καλά εδώ ο φίλος του Αντώνης ότι σε κάποιες χώρες σήμερα επειδή εκεί δεν γιορτάζουν την ημέρα της γυναίκα, γιορτάζουν μόνο την ημέρα της μητέρας ναι! να ευχηθούμε σε όλες τις μανάδες να είναι καλά όλο του κόσμου και θα βρούμε ένα ωραίο κατάλληλο τραγούδι να τους αφιερώσουμε προς το τέλος δεν θα το ξεχάσουμε λοιπόν αυτά συμβαίνουν μεγάλε την ώρα λοιπόν που ε, χέρεσε ή λυπάσε επειδή χάνει την τηλεοπτική μάχη ο... ο δικό σου κομματικός σκύλος Λοιπόν συμβαίνουν αυτά και σας λέγαμε προχθές για το πρώτο χωριό που παραχώρησε ο Μπουτάρη στην Περικοπή Πάνω στο, στο Βίτσι Έχουμε όμως και ένα νοικισμό στην Κεφαλονιά Το δεύτερο χωριό το οποίο παραχωρείται Γιατί εδώ και τρία χρόνια κάποιοι πλούσιοι Άγγλοι λέει ήδη έχουν χτίσει σπίτια Λοιπόν Και Είναι πλούσιοι τέλο πάντων είναι φτιαγμένοι Είναι σαραντάριδες, φενιντάριδες Αυτοί τώρα εκεί Έχουν δικαίωμα στο, στο χωριό να ψηφίσουν όπως λέγαμε Και χθες έτσι Λέγαμε τον καινούργιο τον νόμο Οπότε λοιπόν το παραχωρούν Παραχωρούν και αυτό Το, το χωριό όπως βλέπετε Προχωράει η κατάσταση Δεν αυτοί δεν σταματάνε το πρόγραμμα των αφεντικών του το υλοποιούν μέχρι κεραίας. <Ρι> το, θέμα είναι, το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι... Ξέρω εγώ ρε παιδιά, γίνομαι κουραστικό. <Ρι> καθημερινά, κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι... Ποιες ε, ε, ε, τις έρευνε τώρα του... <Ρι> του σάκε, του μπαμπουσάκε, όλων αυτών. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν αγοράσουν μισό κιλό ψωμί. <Ρι> Και τούτοι εδώ να πούμε όπως βλέπετε, όπως διαπιστώνετε με τα πεπραγμένα τους κάθε μέρα, αφού δώσουν μια παράσταση στη Βουλή για να έχουν να λένε και τα πληρωμένα παπαγαλόνια, από πίσω κάνουν τα πάντα. Από πίσω κάνουν τα πάντα. Ό,τι ακριβώς υπέγραψαν ή ό,τι διαταγές δέχονται από τα το αφεντικά τους. Ξέρω εγώ εμείς τους λέμε κατακτητές, εσείς πείτε τους συμμάχους. Βρείτε κάτι τέλος πάντων, μια ονομασία Πώς βρήκε ο άλλος και ο Σύριζεος Και είπε ότι η Ελλάδα είναι ένα γεωσύστημα. Βρείτε κι εσείς μια κάτι Να, να μπορούμε να συνονοηθούμε τελικά Γιατί δεν μπορούμε να συνονοηθούμε πια <Συκλή> Τώρα σύμπρο να πανηγυρίζεις βέβαια γιατί ε... Θα πάρεις το 500 ή το 200 που θα σου δώσει ο Σαμαράς Αλλά μην ξεχνάς ότι η φοροκατηγίδα η οποία ξεκίνησε από χτέ από σήμερα Από ξεκινάει με τις ε, δηλώσεις Λοιπόν, δεν είναι απλά καταιγίδα Είναι τσουνάμι έτσι, θέλεις να τα ξαναπούμε από την αρχή Παρακαλώ Έλα ρε φίλε, καλημέρα Έλα. άσε καλά, καλά. γειά σου φίλε μου, γεια σου. Θα δούμε πολλά, πολύ φτωστάλες, όχι απλώ θα δούμε πολλά. Θα πάθουμε και πολλά, πολλά χειρότερα από αυτά που παθαίνουμε σήμερα. Όλοι είπαμε, είπαμε. Το κόμμα μας να είναι καλά, ο Σουτίρας να είναι καλά, ο Σουτίρας να μας χωσεί ρυπιδιά. Ρε Αλέξη Επειδή είσαι νέο παιδί να πούμε Και ωραίο παιδί Και πανέξυπνο παιδί πάνω απ' όλα Και ετοιμάζεσαι να κατακτήσεις και τον πλανήτη Και θα τον σώσει και την Ευρώπη Και το ένα Να σε ρωτήσω κάτι Μπορείστε πριν σε ρωτήσω Καλό το παλικάρι. Όλα ρε κοστά Της κηδείας <laughs> Σιγάρα ρε και κηδεία Μ' δάσε καλά, τ' έκανε. Μ' δάσε καλά, έκανε. Χαιρετισμού στην Πτωλεμαϊδά, στο φίλο μου ρε, τον τάσο το Σαββίδι, ρε. Τάσο ακούσε και ράδιο γκιόνισε. Ραδιο γκιόνισε, ρε. Λοιπόν, δεν κοστά, θες και κηδεία τώρα πλάκα μου κάνεις, να πούμε. Τίποτα, ούτε πλαστική σακούλα να πούμε. Ε, τώρα αν χαραμίσουνε πετρέλαιο για ομαδικούς τάφους ε, Με ασβέστη Όπως κάνανε ε, τα φαιντικά τους παλιότερα Ναι, Για πες γιατί τώρα που είναι δημοτικό το νεκροταφείο δεν πληρώνει. Αα ναι Σωστά σωστά Σωστά Εντάξει Σωστά Κώστα σου απαντάει εδώ ένα φίλος της άλλο και σου λέει τι θες και κηδεία δεν θα που θα είναι και τα κημητήρια ιδιωτικά Που να μπει. Πού η οικογένεια δηλαδή θα σε καταργέται, όποιος πεθαίνει θα τον καταργέται η οικογένεια. Δεν θα έχει τι να τον κάνει μιλάμε. Εντάξει εκτός από εσάς που είσαστε αθάνατοι και έχετε μεταγείλει αμφίδια πόησα, δεν καταλαβαίνετε τι μου της. Εκτός από εσάς. Εκτός από εσάς. Λοιπόν, οι άλλες οικογένειες θα τους παθαίνουν τίποτα και θα καταργούνται το νεκρό. Πού θες και κηδία να βγουν. Ακού, ξέρεις πόσο θα πάει το λάδι. Αν δεν είναι πρόσμιξη, καλά τώρα, έλα. Κάτσε τώρα να ρωτήσουμε το φίλο μας τον Αλέξη εδώ. Μας είπε ο φίλος μας ο Αλέξης, ο οποίος είναι παιδί νέο, όμορφο, έξυπνο, ετοιμάζεται να σώσει την Ευρώπη, τον πλανήτη και λίμα. Μας είπε λοιπόν, στόχος είναι η δημιουργία του λευκού κινέζου εργαζόμενου. Είπε, στόχος η δημιουργία του λευκού κινέζου εργαζόμενου. Δηλαδή του εργαζόμενου που θα ζει στην Ευρώπη, θα είναι Ευρωπαίος αλλά θα μάθει να ζει και να εργάζεται με αμοιβέ και συνθήκε ασιατικέ. Αυτά λοιπόν μα είπε ο, ο Αλέξης γιατί πήγε σε μια παρουσίαση εκεί σε ένα βιβλίο από την κρίση στην κυβέρνηση αριστερά. Ως, μιλάμε τώρα, ναι, με τι να ασχοληθούν τα παιδιά, Ρεπτάν. Πάνε σε παρουσιάσει βιβλίων, πάνε σε συναυλίε. Διότι ο Νταλάρα για χιλιοστή φορά ξαναείπε τα τραγούδια του Θεοδωράκη στο Μέγαρο και τέτοια. Λοιπόν. Και μας είπε, είναι η δημιουργία του Λευκού Κινέζου, ναι... Αλέξη, έχεις να μας πεις τίποτε για, για τι εταιρείε προσωρινής απασχόλησης με λεφτά της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης, στην οποία παλεύεις να γίνεις πρόεδρος τη οικονομισιόν. Έχεις να μας πεις τίποτε γι' αυτό. Βγήκε σήμερα ένας Σιριζέος, εσύ ο ίδιος έπρεπε να ορίεσαι σήμερα. Βγήκες να μας πεις τίποτα για γι αυτή τη σουργελιάδα της Pro Work που δεν... Δεν ζητάει μόνο να κάνει ξεσκατιστές στα Ελληνόπουλα Αλλά παραχωρεί γη ε, και ίδωρ Και όχι μόνο ίδωρ Και ό,τι άλλο έχει η περιοχή δίθεν στα Και από πίσω είναι εταιρείε. Βγήκατε, βγειτε να μας πείτε κάτι Βγες να πεις κάτι στον κόσμο Που χτίσαμε στις παρουσιάσεις βιβλίων Στις συναυλίες του κόλου Με όλα αυτά τα σούργελα να πούμε Στις επαναστάσεις με τις μαντήλες Στις ποιοτικέ συναυ και σου αυτέ τις ιστορίες. Είναι για την πραγματικότητα έχει να μα πει τίποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ενημερώνουμε εμείς εδώ, ποιος να σε ενημερώσει να... Συμβαίνει αυτό με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Σε έχουμε μια εβδομάδα που γράφουμε και φωνάζουμε για την Pro War. Μίλησε κανένας. Είπε κανένας καμιά κουβέντα side, but then I spent so many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from... Μου λέει εδώ ένα φίλο τι να μας πει ο Αλέξης yeah. Αφήσαμε το, το δίχρονο να παίζει με μια απασφαλισμένη yeah. ε, χειρουγκομβίδα yeah και αφού είναι υπέρ του ΕΣΠΑ, υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ, Τι να σου πω, αδερφένα. Τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω. Αρλούμπες, επιφανειακά όλα, καλυμμένα και από τη τα τίποτα. Πραγματικότητα, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Αυτά που λέμε συμβαίνουν. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, αυτά που λέμε. Ούτε είμαστε, Εμείς δεν κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ. δεν ανήκουμε πουθενά. Για να κάνουμε αντιπολίτευση ή συμπολίτευση ή το να Λέμε αυτά που συμβαίνουν. Απάντηση έχει κανένας από αυτούς που υποτίθεται ότι κάνουν αντιπολίτευση ή κάνουν συμπολίτευση ή κάνουν Βγάζουν τα μάτια τους όπου τα βγάζουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να. <Τι, τι να σου πω ρε φίλε. Τι να σου πω Με μεταξύ εκεί στο Υπουργείο Επίτων Για τα εφαρμοστικά μέτρα και τους νόμους Και τι, τι γίνεται Τις στρελίες έτσι το τι, το τι κάνουν εκεί μέσα κανένας δεν ξέρει Απλά τα ψιλοπαρουσιάζουν Λοιπόν και παίρνουμε με μυρουδιά Πρέπει λέει να καταθέσουν διάφορα πράγματα εφαρμοστικά νόμους σε ένα όμως νομοσχέδιο γιατί μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα κουραστήκαν κερδίσαν οι άνθρωποι και πανηγυρίζουν γιατί τη δόση των δέκαδεις δεν μας με... Ενημερώνει κανένα τι μας περιμένει, τι καινούργια ζητάνε. Μα... Το μόνο που ακούμε είναι αυτή τη φάτσα να πούμε να σου λέει ότι δεν θα πάρω. Αυτό το, αυτό το μόνιμο. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα, δεν θα βάλουμε άλλα. Δεν... Αυτά ακούμε. Yeah. Την πραγματικότητα δεν τη μαθαίνει. Ψήγματα τραβάμε από εδώ, ψήγματα τραβάμε από εκεί, ψάχνοντα πίσω από ειδήσει, ψάχνοντα τι εφημερίδε κυβερνήσεω, yeah. ψάχνοντα του νόμου, μιλώντα με κυβερνητικά κεφαλάκια. Ορίστε. I... I... got all my life to live, I've got all my love to give, I will survive, I will survive. Εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι Θα, γενείς, θα είμαστε ενοικιαζόμενοι οι εργαζόμενοι oh, Να σε καλά, να είσαι καλά. Oh, Πολύ ωραία σε μια πρόταση εδώ ένας φίλος ε, Τα είπε όλα Ότι η καινούργια μορφή απεικιοκρατίας που ζούμε ε, Με αφεντικά τους Γερμανούς αυτή τη φορά Ζητάει ε, μια χώρα σαν την Ελλάδα Που να της δώσει υπηρεσίες και άλλα πράγματα με νοικιαζόμενους, εργαζόμενου. Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Πολύ ωραία... Ναι, συμ... Όσον αφορά τη συμφωνία που... αυτά που λες Το πολύ ωραία είναι μόνο για το... Για αυτούς Λοιπόν... Και... Τώρα παρουσ... Μέσα σ' όλα βλέπουμε και το... Και τους αντάρτες εκεί του Πασόκ Δεν θέλουν να ψηφίσουν για τα γάλατα και μου λέγες ήταν Τα στήθια σου άσπρα στα γάλατα Γαργάλατα, γαργάλατα... γαργάλατα. Γαργάλατα σου λέω, χωρίς αυτό. Θα Να η καλά θα σε παλουκάρι. Χωρίς yeah. Μπορείστε... <Συσσσοκάς> Έλα. <Συσσσοκάς> <Συσσοκάς> <Συσσοκάς> <Συσσοκάς> <Συσσοκάς> Δεν χορτέρουν αυτοί, δεν χωράει το στομάχι δε, δε, Μάλλον δεν γεμίζουν το στομάχι τους για να ενδιαφερθούν για άλλους yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Ναι να, να, να ρωτήσουμε αυτούς που, που πάνε και τους ψηφίζουν yeah. yeah. yeah. ε, Με ρωτάει εδώ Κώστας Ε... αν... Για του τι κλπ. Αυτού να, ρω... να του ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε αυτού που του βγάζουν και του ψηφίζουν ω συνδικαλιστές σε αντιπαράθεση. Να σου πω λοιπόν: Μη μου στεναχωριέσαι. Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Η... Διότι κάνουμε έρανο για του φτωχού. Για του φτωχού. Άκου τώρα μεγάλε. Δηλαδή πόσο άλλο δεν θα μα εξευθυλήσουν. Για του φτωχού κάνουν οι πλούσιοι, για του φτωχού Έλληνε. Η Αριάννα Χάφινγκτον μια Αμερικανοελληνίδα η ε, ιδρύτρια της Χάφινγκτον Ποστ έφτιαξε οργάνωση την οποία καλεί τους Έλληνες της Διασποράς να δώσουν λεφτά για να δοθούν σε φτωχούς Έλληνες με αφορμή την 25η Μαρτίου Αυτά που σου λέω δεν τα βγάζω από το μυαλό μου μεγάλη Συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο Βέβαια κανένα δεν θα σε ενημερώσει για, για, για, ότι η Αριάννα η Huffington, είναι Huffington, πως θα στυμπώ τέλος πάντων Είναι μια περίεργη ιστορία Έτσι, διότι έχει πολύ στενέ σχέσεις Και κοινή διεθνή εφημερίδα με το Ίδρυμα που στηρίζει την παγκόσμια διακυβέρνηση Bergen Institute of Governance Ξέρω πως διάλογο λέγεται, θα το πω το όνομα Στο οποίο καθηγητής για τους νέους πολιτικούς που θα βγάζαν εκεί πέρα είναι ο Γιουργάκη του Παπαντρέου. Θυμάσαι που κάνανε σχολή για να βγάζει αρχηγού ο Παπαντρέου. Σε αυτά συμμετέχει η Εριάνα. Λοιπόν, πέρα από τον Έρανο, εκτό από την Εριάνα, μα στη Χάφιγκτον, στο Ίδρυμα Χellenic Initiative, ξέρω πώ λέγεται, των πλουσίων Ελλήνων τη Διαφορά, συμμετέχουν διευθύνονται σύμβουλοι μεγάλων πολιεθνικών και ιδρυτέ δικογυ... δικηγορικών και μεσηδικών γραφείων εταιριών. Και έφτιαξαν και βιντεάκι συναισθηματικό να σου φύγει το δάκρυ με τα γνωστά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης να σου λένε είμαστε, ε, είμαστε ένα και θα νικήσουμε πρόσεξε ποιοι τα λένε αυτά τώρα αυτοί οι οποίοι σου ξεσκίζουν το ε, το πετσί αυτοί οι οποίοι σου ξεσκίζουν το πετσί τώρα να σου πω ποιοι συμμετέχουν στο να σου παίξω και το βίντεο να στο παίξω δεν έχω πρόβλημα είναι σαν εκείνο που είχαν κάνει το Ουκράνιε ε, Τώρα λοιπόν το κάνουν για τους φτωχού Έλληνες ε, με αφορμή την 25η Μαρτίου και κάθεσαι εσύ τώρα και μου μιλάς ακόμη να πούμε για πατρίδες, για εθνικές αναξαρτησίες, για εθνικές αξιοπρέπειες και στα λένε ποιοι τώρα αυτά οι υπηρέτε. οι πυρέτες της ε, Κάθε Χάφινγκτον. Ναι. 25 έτης την ημέρα λοιπόν για την ημέρα της ανεξαρτησίας Μάλιστα. Τώρα τι, να, τι, να, τι, τι ακριβώς συζήτηση να κάνουμε από εκεί και πέρα Τι ακριβώς συζήτηση και τι να πούμε από εκεί και πέρα Τι ακριβώς Εκεί μας φτάσανε και μας καλούνε λοιπόν να πανηγυρίζουμε για όλα αυτά τα οποία προβάλλονε τα πουλημένα ε, μέσα μαζικής εξαθλίωσης. Διότι αγαπητέ μου, αν δεν το θυμάσαι, από το 2012 που πουλήθηκε με το μνημόνιο η ενέργεια, τώρα ξεσηκώθηκαν για την πώληση των φραγμάτων και των ορυχείων λιγνίτη οι περιφέρειες της Ελλάδας. Ορίστε. <Τιό> Όχι, τώρα. Ναι. Ναι. Δεν το είδα αυτό που λες, αλλά δεν χρειάζεται για να το δω τώρα για να... Για να... Έκανε, λέει, τη... μια παπαριά εκεί, ο Γιουργάκης στο Ντουμπάι, έλα μου ο Γιουργάκης τώρα. Ο Γιοργάκης. Σου λέω τώρα κοίταξε να δεις Από το 2012 λοιπόν με το μνημόνιο Που πουλήθηκε η ενέργεια Έτσι φράγματα, ορυχεία, λιγνίτες Και λιμά, Τώρα ξεσηκώθηκαν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης και Υπήρου Λοιπόν έχετε πάρει χαμπάρι Ότι ε, το πρώτο Το πρώτο πείραμα Για να μην το πούμε πείραμα η, ε, Πώς να το πούμε, Η άσκηση εξουσίας ήταν οι σκουργίες. Τι θα κάνεις ακριβώς, δηλαδή, τουλάχιστον οι σκουριώτες ακόμα αγωνίζονται, βγήκαν, τους σέρνουν σε δικαστήρια, τους βαράνε, τους κάνουνε. Τι ακριβώς θα κάνεις εδώ που μου βγαίνεις με το κουστούμάκι και μου λες όχι στην πόλη των φραγμάτων. Ορίστε. <Συκλή> ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι. Σε αυτά τα μνημόνια λοιπόν, ε, ευχαριστώ φίλε μου, σε αυτά τα μνημόνια λοιπόν, ακούς, ε, λέγαμε, σας τα είχαμε παρουσιάσει για τις απαλωτριώσεις για έργα εθνικής σημασίας που μπορούν με ένα ευρώ να σου πάρουν μέχρι και το σπίτι. Σας τα είχαμε παρουσιάσει εδώ με νόμους, με, με τα μνημόνια που υπογράψαν. Τι διάλογε, δεν τα θυμάται κανένας. Και βγαίνουν τώρα να πούμε με τα συνολάκια τους, ξέρω εγώ, και να, να μας πούνε όχι στα φράγματα και ποιος να στο πει. Πολλοί από αυτού συμμετείχαν στη Βουλή και τα υπογράφανε. Άλλοι τους παλαμακίζανε, τους κερνάγαν τσίπουρα και ούζα. Είναι υπογεγραμμένα, είναι, αυτά θα γίνουν. Πώς να στο εξηγήσουμε, μεγάλε. Α την αντίσταση τώρα να πούμε με τα πανά που θα κατέβει να πούμε ο, ο συνδικάλα. Για την αγωνιστική γυμναστική, σε παρακαλώ τώρα. Μην μη με κάμουν βλάκα. Φτάνει αρκετά με κάμουν βλάκα. Δεν αντέχω άλλη βλακεία. Δεν αντέχω άλλη. Δεν δε χωράει άλλη βλακεία. Δεν χωράει, ρε, μεγάλη άλλη βλακεία ορίστε περικαλό μη με νέ ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Να ναι ναι σε καλά φίλε μου με τις ε, γαργαλιστικές ε, πραγματικά ερωτήσεις που μου βάζεις αφού βάζω τη καργαλιέρα σου λέω αν μίλησε κανένας δήμαρχος πανελλαδικά για τον Πάχνα. Έλα. Έλα, μη μου λες τέτοια. Λοιπόν, εμείς σα τα είπαμε, σας παρουσιάσαμε και την είδηση σήμερα. Όπως προσπαθούμε εξάλλου να κάνουμε ε, από αυτή την εκπομπή. Τώρα εσείς κανονίστε την πορεία σας, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, και επειδή φτάσαμε στο τέλος, χρωστάω ένα τραγούδι για τις μανάδες, ειδικά των χωρών που γιορτάζουν σήμερα. Την ε, ημέρα της μητέρα, Αλλά και για όλες τις μανάδες Που δεν χρειάζεται γιορτή τώρα για να τα Έτσι Θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι Ειδικά στις μανάδες Της Συρίας Είναι σημαδιακό Και είναι σημαδιακά Και η φωνή που το λέει Υπάρχει λόγος που επέλεξα Αυτό το τραγούδι με αυτή τη φωνή Αφιερωμένο στις μανάδες της Συρίας Λοιπόν Και σε όλες τις άλλες No quiero la vida, με la margarita. Εστί, αδί, αδί, no querida, quiero la vida, με la tú. tu madre cuando te parió. Y de ti mundo Corazón neaño no te dio Para amar cegunado Corazón ella no Adio adiós, adiós, que no quiero Me la α tú α adio, α Δυο, αφού no quiero la αφού me la αφού αφού αφού Espera otro arado y para mi sos muele rata Espera otro arado y para mi sos muele rata Σήμερα κυρίες μου και κύριοι Αυτά Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 FM και στέρεο, και στέρεο Στερεότατο Θα ακολουθήσει ο καναλάρχης Με συνταρακτικά νέα Από ό,τι μου λέει λοιπόν, και, και κοιτάει περίεργα Κυρίες μου και κύριοι Ευχαριστούμε πραγματικά για την υπομονή σας Αλλά πάνω απ' όλα για τις πολύ ωραίες Και εύστοχες παρατηρήσεις Να είσαστε όλοι καλά πάντα Απαξάπαντε, πέρα για πέρα καλά Γεια και χαρά σας Τον ενακόμα FM, Στέο.